ληθινές ιδήσεις με την υπογραφή του Φλάσηνη 56, το δικό σου ραδιόφωνο. με μια όπερα του Μπελίνη θα λέει ότι είναι ξέρω, θρησκευτικό mm. αλλά είναι ερωτικό μάλιστα η θρησκεία και ο έρωτας μια βαθύτερη σχέση είναι ο θείος έρος που λέμε έτσι να διαστέλλεις τον εαυτό σου ως το σύμπαν αυτό δεν <σχεδόν> είναι <σχεδόν> ο θείος <σχεδόν> έρος <σχεδόν> ναι. είναι η Άννα Νεβρέκο να την πω καλά Νετρέπκο <σχεδόν> <σχεδόν> <σχεδόν> Δεν περίμενε θα σε εδώ. Δηλαδή είναι η έκπληξη. Είναι το θαύμα, το μικρό θαύμα των πραγματων. Μάλιστα. Παρα μπαίνουμε και στη μεγάλη εβδομάδα σιγά σιγά. Αλλάζει το κλίμα των ε, ημερών. Αν και έχεις πολλά ερωτήματα κωρατών. Να ξεκινήσω από ένα που επειράζει. Mm. Ρωτάει που πάει στη Βιταφή με 25 υπουργού και πρωιπουργού που έχουν ήδη μια πελατεία, οπότε. Που λέω που πάλι χαραμίτρο. Καπω έτσι. Βάλτε στο τέλο, α πούμε, μετά αυτό το ερώτημα. Τι άλλο ερώτημα Θέλω να έχει? σε ερωτήσει. Κάποιο θέλει να σε βοηθήσει. Που εγώ θέλω να σε βοηθήσει, ό, τι μπορώ να κάνω. Μετά αυτά τα πράγματα. Τι, γιατί λέει και κάποιο τα τι μεταφιστικά δεν, δεν βγάζω, τι λέει. Α, προ το που λέει ο χριστιανισμός στον κομμαισμό τον καπιταλισμό. Μάλιστα. Στο συνέδριο ή γυναίκα που το στείλε. Γυναίκα. Η γυναίκα. Όταν γεννήθηκε ο Χριστιανισμός δεν υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα Δηλαδή η ανθρωπότητα θέτει πάντα προβλήματα που μπορεί να λύσει Ωστόσο πράγματι μέσα στο σώμα του εξελισσόμενου Χριστιανισμού θα δεις διαφορετικές ροπές mm -hmm. Άρα στο Χριστός είναι ένα τέλειο το ανοιχτό βιβλίο Όπου ο καθένας μπορεί να γράψει όποια σελίδα θέλει ε, Να δώσει επομένως μια ερεμηνία διαφορετική Και μάλιστα μέσα στην ιστορία όπως είχαμε πούμε, κοινωνικούς μετασχημα Αν πάρουμε τα Ευαγγέλια ας το έτσι, μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Απόστολος Παύρος λέει με σκοτώνει έλεγε με σκοτώνει η καταγράμμα ανάγνωση η καταγράμμα ερμηνεία δηλαδή τονίζει την αλληγορική σημασία των, του Ευαγγελικού Λόγου θα βρούμε λοιπόν ας το πούμε έτσι μέσα στα Ευαγγέλια είτε εξισωτικές ας το πούμε έτσι πρωτόγονες κομμουνιστικές απόψεις που έρχονται κυρίες από το ρεύμα των Εσέων ένα επιθετικό έτσι, ριζοσπαστικό κίνημα επιθετικ Ε, αλλά θα βρεις και, ας το πούμε έτσι, καπιταλιστικές ε, ερμηνείες σε άλλα σημεία Πάνω σχάρι όλοι, θα θυμάστε αυτό που λέει Ή θέλεις τέλειος είναι, ή παγιώσα θέλεις πόλησον και δώσ' της πτωχής ε, Δηλαδή πούλησε, θα υπάρχει ο δάσος και μοίρασε τα στους πτωχούς Ή έχουν δύο χιτόνας, θα ξέρεις αυτό Να δίνει τον ένα Ή το πιο γνωστό απ' όλα, πούμε, ότι πιο εύκολο είναι να μπει η Καμήλα από την τρύπα της Βελόνας Παρά ο πλούσιος Επομένως έχουμε εδώ εξισωτισμού Ενός πρωτόγωνου κομμουνισμού στα Ευαγγέλια Όμως στα Ευαγγέλια θα δείχει το αντίστροφο Αν μπορέσω να το πω καλό Σωστά αν μπορώ να το θυμηθώ Η δούλη υπακούση της κυρίας Κατά σάρκα μετά φόβου και τρόμου Εναπλώδητη της καρδίας ημών Εν το Χριστό Δηλαδή να υπακούεται στους κυρίους Έτσι λέει, Αλλά το πιο καπιταλιστικό Ας πούμε Είναι η παραβολή των ταλάντων Τη τι, τι καπιταλιστική. Yeah, Επενδυτικό ας το πούμε έτσι <laughs> Λέει ξέρω μοιράζει ο κύριος Δίνει στον ένα δούλε ένα τάλαντο Δεν θα φύγω θα λείψω καιρό Πάρεσαι ένα τάλαντο Πάρεσαι τρία πάρεσαι πέντε <coughs> Όταν ξαναγυρίζεις λέει Τι τα κάνετε τα λεφτά που σας έδωσα Ο ένας λέει κύριε εγώ τα πέντε, ευρώ, τα πέντε τάλαντα που μου έδωσες, Δούλεψα αγωνίστηκα Τα επένδυσα, πάνω, Τα 10. Ο άλλος λέει εγώ τα τρία τα έκανα ξέρω, Εσύ, λέει, στον τρίτο. Άλλη εγώ λέει μόλις μου το δώσεις κύριε πήγα και τόσο κάψα τόθαψα και να το έχω ακέραιο όπως μου το δώσεις Υπερήφανος και του λέει ανόητε δούλε πάμπ του το παίρνει το ένα και το δίνεις αυτό που τα έκανε τα δέκα επένδυση. Είναι το σωρευτικό σύνδρυμο η επένδυση δηλαδή Σ άλλο σημείο θα το καταλουκάνο νομίζω που λέει στον αποθησαυριστή Είναι ο αποθησαυριστής ο οποίος έκανε ένα δύο καλές σωδιάς τα βάλε στην αποθή και μετά γλεντοκοπούσε Βλέπουμε λοιπόν μια άλλη ανάγνωση του Χριστιανισμού. Θα λέγαμε λοιπόν ότι εδώ είναι όλο το νόημα των ημερών. Ε? Δηλαδή πώς... για να έχουμε αναδιανομή του πλούτου, πρέπει πρώτα να τον παράγουμε. Όχι Λέτσι. με δανικά. Ο Χριστός δεν είπε με. Δανεικά. Όπως λέει η αγιά μου, τα δανικά ρούχα δεν φέρουν ζεστά. Αυτό είναι το βαθύτερο πρόβλημα. Τώρα μου κάνει καθόνα στον κουμπί, τον σοσιαλιστή, τον καπιταλιστή, από τα έτοιμα δεν γίνεται. Πρέπει να παράγουμε κοινωνικό πλούτο. Έτσι είναι αυτό το μυστικό, είναι η ουσία του ελληνικού ζητήματος που φανάζει σαν τον τρελό εδώ και εκεί, α πούμε. Όλα τ' άλλα. Μεδανικά ποιο θέλει μπορεί να κάνει το κομμουνιστή το σοσιαλιστή το συνδικαλιστή, το πολιτικό. Ε, να μοιράζει λεφτά που δεν έχει, είναι εύκολο. Για ακόμα και τον επιχειρηματία να κάνει. Να κάνει, να κάνει το μεγάλο αυτό και τελικά του λέει ρεφίλε και τι παράγει, δηλαδή τι εξάγει, τι δημιουργεί. Τέλο πάντων. <Και> ή εμπάσει πτώση πόσο υποκαθιστάσει τι ή πόσο κοινωνικά ένα έργο κάνει. Αυτό είναι λοιπόν ο Χριστιανισμός, είναι ανοιχτό σε πολλές ερμινίες. Εσύ είσαι ο αριστερός που το απέναντι στον Χριστιανισμό. Πάντα το σώμα τον βαθιτέρα μέσα, μου, μια εκδοχή του Χριστιανισμού και μια και ο Σέλνας, έτσι; ε, διότι μην να ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι κάτι το, ουρανο... πούμε, το ξεκρέμαστο μέσα στην ιστορία. Να ξέρεις πάντα είναι ο θνίσκον τέθες μέρες σημαίο λεβόμα, δεν ο θνίσκον και αναγεννώμενος θεός υπάρχει σε όλες τις κουλτούρες. Σου Σέλνας, βrhoτα όλα. ΜInputChange ας ας πούμε τον Διονύσο Είναι οθνήκο και αναγενώ με όνογηση. Πώ βέβαια και αυτό έρχεται από την Ανατολή. Ε? Ο Διώνι σα των Ελλήνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αίγυπτο Ο άδονια στη Συρία, ο Άτης στη μικρά Ασία, ο μύθο στην Περσία. Είναι δηλαδή το σταυραναστάσιμο γεγονό τη ύπαρξη. Αυτό με συγκλώνζε πάντα βαθύτερα. Θα δεν θα δείξει βιβλία που να μένω το γρηγορήτε, ό,τι όμω μου κείδατε με την ώρα με την ημέρα. Αυτό έλεγα την ημέρα τη κρίση για το επερχόμενο συμβάν. Ε? Δηλαδή η οικονομική ανάλυση που έκανε ήταν ενώπιον της ημέρας της κρίσεως Ναι, ως λοιπόν αριστερός τοποθετούμε ε, ενσωματώνω στο χριστιανισμό Αυτό που λέμε την ηθική της αγάπης, την ηθική της φροντίδας Με συγκλόνιζε πάντα από παιδί Δεν ήμουν με τη μεταφυσική πλευρά των πραγμάτων Αλλά με συγκλόνιζε πούμε, όταν ο Παύλος λέει Ότι η αγάπη όλα τα ανέχεται, όλα τα υπομένει Αυτό το συγκλονιστικό, όλα τα ελπίζει Φοβερό τα λέω αγάπη μην, Ο άλλος μην το φανταστεί τελείως εξειδανικευμένο μεταφυσικό Στην αγάπη δεν σημαίνει να ξοδεύεσαι Να μην κρατάς τίποτα για τον εαυτό σου Η αγάπη εμπεριέχει μια οικονομία εσωτερική Η αγάπη δεν είναι να απαρνηθεί στον εαυτό σου Και η ερωτική και η θρησκευτική και η κοινωνική Δεν είναι να απαρνηθεί εγώ σου Αλλά να το διαστήλεις ώστε να συμπεριλάβει τους άλλους Είναι αγάπη σε διαστολή που σε περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σύμπαν σε αυτή την αριστερά ανήκα και ανήκω χωρίς ποτέ να ήμουν μεταφυσικός πάντα μελετούσα το φαινόμενο το, το θρησκευτικό με πολύ μεγάλη προσοχή και όταν ας πούμε ακούς αγαπάτε τους, εχθρο, τους εχθρούς σιμών αυτό σου λέει τι είναι αυτό τώρα είναι ακραία εννοούμε να τον διαφορετικό τον ξένο, τον έτερο ε? να μετά ήταν η καλύτερη και η χειρότερη μεγάλη εβδομάδα που Ε, τώρα τι σημασία έχει εγώ να πούμε Μια από τις χειρότερες πάντως ήταν πριν δύο χρόνια Με κρίση. εδώ, κρίση Που λέγαμε ότι έρχεται πια η καταστροφία Έλος πάντως Πάμε Σε πολύ κρίσεις. κακό το μνημόνιο Άχρηστο, αλλά υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο Και από το μνημόνιο κύριοι καθόλου μνημόνιο. Το καθόλου μνημόνιο Έτσι. Δηλαδή καθόλου δανεικά, καθόλου στήριξη Δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα Διότι αυτή είναι η θρηχεία αλλά η πολιτική είναι η επιστήμη και η τέχνη των δυνητικών εναλλακτικών λύσεων στη συγκεκριμένη κατάσταση, στους συγκεκριμένους συσχετισμούς. Δεν είναι ο χώρος, ας το πούμε έτσι, της ονειροβασίας. Χρειάζεται τα όνειρα, χρειάζεται το επιθυμητό, αλλά τα ρεαλιστικά σενάρια είναι καλύτερα. Για και επιστρέφουμε. Εγκίνηση σε ένα Μετάβασε στο τόπο Έγινε Χτύπα άντρες Μπήκες Προσοχή γλιστράει Δεξιά skip intro Έφυγες Δεύτερη σελίδα δεξιά Πατημένος Πάτα link πίκες Ξανά link, link. Ξανά πίκες Double click Κατεβάζεις Downloading Τελείωσε Φεύγεις Πατημένος Μετάβασε σε facebook πίκες Upload φωτο Ανέβηκε Φεύγεις Μοιάζει με internet Αλλά είναι απίστευ Μήπως μετάβασες στο Facebook; Like's, upload photo, ανέβηκε. Βέβγις, μняζε με internet, αλλά η να πιστέψετε γρήγορα. VDSL, baby play από τις sites. Τεχνητές έως 35 Mbps στα 37€ ευρώ το μήνα και έως 50 Mbps στα 45 45€ το μήνα. Κάντε έτσι μέχρι 30 προλίου και πολαφτε δωρεάν να περιορίσεις τις προς όλα τα σταθερά στην Ελλάδα για ένα χρόνο. Νέα γενιά New Play μόνο από τις sites. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσίας για σας το 13.8.77 Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΙΑ 23% και αφορούν το δεκάμινο συμβόλαιο Τέλος ενεργοποίησης 30 ευρώ Το e το E-Alert Εξαφάνιση ξανθιάς με λέπια. Έχει ουρά και ακούει το όνομα Μπάρμι Κρατάει λαμπάδα και το ταμπελάκι της γράφει 9.99 Για να σιγουρευτείτε Αφού είμαστε τα τζάμβο Γι' αυτό μόνο εδώ θα βρεις λαμπάδες μπάρμπι γοργόνα με 9,99 Γιατί έχεις τα τζάμβο πλάι σου έχεις Τα τζάμβο πλάι έχεις τζάμπο, πασχαλινά Πιο από αυτά που άκουσες Απέχεις μόνο ένα κλικ Βες στη σελίδα Jumpostors στο Facebook και ανακάλυψε όλα τα Facebook Secret. Εία και στην βορεία το Από τις Εκδόσεις Ακρίτας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο Ακρίτας στη Στοά του Βιβλίου Πεσμαζόγλου 5, τηλέφωνο 210 3247 678. Το μπαλέτο Μπεζάρ της Λοζάννης γιορτάζει τα 25 του χρόνου και παρουσιάζει τρία εμβληματικά έργα σε μια παράσταση ειδικά για το ελληνικό κοινό. Διόνυσος, μουσική Μάνου Χατζηδάκη, κοστούμια Τζάννη Βερσάτσου, Σεν του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του μπαλέτου Γιλ Ρωμαν και το πολερό του Ραβέλ, η χορογραφία Σταθμός του Μωρίς Μπεζάρ. Μπεζάρ μπαλέ 6 10 Ιουνίου, Θέατρο Μπάκνιντον. Εισιτήρια, publicfortnet, abcd.gr, viva.gr, 2188-4600. music.gr, οι ειδήσεις στο ίντερνετ. Με τη ταχύτητα της επικαιρότητας στο ρυθμό της ζωής. Ψάξε ό,τι θες γιατί το διαδίκτυο έχει μνήμη. Έλα στη δράση και μοιράσου τη γνώμη σου. Κάνε σχόλια στην είδηση. Φτιάξε ρεπορτάζ για ό,τι ενδιαφέρει music.gr η ειδήσεις στο ίντερνετ Flash 96 Τώρα, ναι, τελείως, με εμότσι, Τον κόκοτα επειδή τον έβλεπαν ως lifestyle η αριστερή τον υποτιμούσαν Αλλά σε μια βαθιά ερωτική φωνή που έχει Ναι και ο, βέβαια Αμέκες Του δω γιατί έξε λίγο προσεκτικά τη φωνή του κόκοτα Του είχα πει κάποτε Μου λέει φοβερή μου λέει, Αλλά τον έχει ο Ξαρχάκος Τον έχει καπαρώσει Και τώρα είναι ταυτισμένος με τον το Ξαρχάκο Εγώ θέλω φωνές που να ταυτίζονται με μένα. <laughs> Λοιπόν, έχεις πει για την κρίση να έχεις είναι... συνδέσει με το θαύμα των Εφτάρτων είναι, Αυτό, πριν αυτό είναι, ας πούμε το θαύμα των Εφτάρτων είναι με με Εφτάρτους έφαγαν 4.000 άτομα στην έρημο ε? Αυτό ήταν η, ας το πούμε, έτσι, η χρηματοπιστωτική φούσκα παίζεις, ο παγκόσμιος καπιταλισμός τα τελευταία 15 χρόνια η οποία έσκασε βέβαια ε, ας, το πούμε, ας το κάνω να το καταλάβει ο κανείς το έχω πει, ας πούμε, τελευταία φορά που ανέληζα το θαύμα των Εφτάρτων είναι στο βιβλίο μου εβδομιές τροϊκαμύρα δηλαδή παίρνουμε ένα άρθρο που κάνει 4 ευρώ ας πούμε τον κόβουμε κομματάκι και πάνω εκεί αρχίζουμε σιγά σιγά και χτίζουμε χρηματοοικονομικά προϊόντα δάνεια, παράγωγα, αμοιβαία και μπορεί να μοχλεύσουμε όπως λέμε και τώρα τη χτίζουμε, η μόχλευση, η τιτλοποίηση ας πούμε επί 60 ε, το 1 ευρώ επί 60 προ... ε, αυτή είναι η φούσκα δηλαδή πάνω εκεί χτίζουμε μια αντεστραμμένη πυραμίδα πάνω σε μια στενή βάση της παραγωγής πλούτου αυτό είναι το πρόβλημα το ελληνικό σήμερα σε μια στενή παραγωγική βάση αναπτύσσεται ε, μια υπερδομή μια υπερκείμενη, αντεστραμμένη πυραμίδα κυρίως υπερδανισμού, υπερκατανάλωση υπερκράτους, υπέρ, υπέρ, υπέρ υπερ, 300 υπέρ και επειδή ας πούμε πολύ για χθες κάποιος μου στείλε ένα email για το βιβλίο μου η γυναίκα της 8ης μέρας όπου ως αλληγορία το 2000 σαν λιγορία, χρησιμοποιούν την κατάρρευση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ξέρεις γιατί κατάρρευσε διότι πάνω σε μια πολύ στενή παραγωγική βάση αναπτύχθηκε ένας γιγάντιος μηχανισμός διοίκησης ας πούμε και στρατιωτικός μηχανισμός ποιος θα τον ταΐσει όλο αυτό το μηχανισμό αυτό είναι το βαθύτερο πρόβλημα που έχουμε δηλαδή πρέπει να, μειω, να αυξήσουμε την παραγωγή βάση και να μειώσουμε την υπερκείμενη πυραμίδα ας πούμε έτσι, των Λοιπόν πριν προχωρήσουμε να δώσω τα βιβλία που έχει σήμερα, σήμερα δώρο στους ακροατές Λοιπόν σήμερα ε, θα δώσω τρία δικά μου Διαλέξτε θέλετε, Α, όποιο θέλετε ψηφίλωση Καστανιώτη Δηλαδή θέλετε ας πούμε τα της κρίσης από το οτιδήποτε θέλετε Να ή τη γυναίκα της 8ης μέρας που είπα πριν Το έτσι κάνουν όλες το τελευταίο Το τελευταίο είναι το έτσι κάνουν όλες Θέλετε ξέρω εγώ το ΕΠ Πρόεδρε Μπορείτε το βρείτε και δωρεάν στο διαδίκτυο. Θέλετε. Την Εβδομίαση τρώει καμμήρα, το λευκό κοτσίφι, το φιλικό πόκερ, ό,τι θέλετε Λοιπόν και προσέξτε, τρία, η τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Κατοχή Είναι του Μανόλι Πελοποννήσιου, ένα εκπληκτικό βιβλίο, ειδικά οι Κυκλαδίτες Δηλαδή Κύμολος, Μήλος, Σύφνος, Σέριφος, είναι μια άγνωστη πλευρά Άρα λοιπόν αυτά τα έξι αυτό βιβλία Αυτό πρέπει να το παραλάβουν από εδώ, να το πούμε για τους ακόματες Ναι αυτό πρέπει να το παραλάβουν από εδώ από το φλάς Γιατί δυστυχώς ε, Γιατί <laughs> μπορεί να, ο άλλος να είναι κάπου που δεν μπορεί να το πει Αλλά οι, οι κυκλαδίτες ειδικά για το δεύτερο βιβλίο πρέπει να έχουν ένα η επόμενη Για, Θεσσαλ... Αλλά για πού και πάει, για πιο λόγο στη Θεσσαλονίκη. Κυλάχη το πρωί με την πρώτη πτήση και γύρισαν μέσα στο μεσημέρι. Α, ναι. ναι, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί με πήραν σε ακροτή, τον οποίο τον... κάπου τον είχα δει, πούμε, σε άλλο έκανε αγώνα του αναγωνιστή, α πούμε, και μου λέει Λες για την Ελλάδα Τον παραγωγών, των γενοτόμων των δημιουργών, έλα να σου βάλουν τα γυαλιά, γιατί νομίζω ότι συγκριτική τα ξέρετε όλα Και πήγε στο Θεσσαλονίκη. Πήγα λοιπόν σε ένα πρότυπο μυνσιού τη Μαυροδί. Δύο αδέρφια. Ο ένας είναι δάσκαλος και ο άλλος είναι γυμναστής έχει τελειώσει τη γυμναστική ακαδημία Έχουν κάνει το πιο υπερσύγχρονο αγρόκτημα που έχω δει. Στη βάση του θερμοκηπίου όλο τεχνολογία υψηλού επιπέδου, δηλαδή ο λάδο, γονατίζει μπροστά του, α το πούμε έτσι. Και μπορεί να την Ελλάδα των παραγωγών, να ετεροαπασχόληση. Για να καταλάβεις αυτοί δεν βάζουν ορμόνε για να κάνουν τη γωνιοποίηση. Μέλσε μέσα στο θερμοκύπιο, είναι και ψέλε με μέλισσε όταν χτυπάει μια αρρώστια το φυτό ξέρεις τι έχουνε, έχουνε ειδικά έντομα δηλαδή υπάρχουν οι σπόροι ειδικά έντομα, τα έχουν κάνει αυτή την έρευνα οι Ολλανδοί δανεί και απελευθερώνουν έντομα τα οποία τρώνε τα βακτήρια τα οποία καταστρέφουν τα φυτά αντί για χώμα έχει αδρανή υλικά με επεξεργασμένα αδρανή υλικά από λάβα δηλαδή μια δανική τεχνολογία και αντί για να καίει ενέργεια από τη ΔΕΗ όπως και οι άλλοι και Πού να βγει ο λογαριασμό που είναι υψηλό κόστο, χρησιμοποιεί βιομάζα. Ξαιλεστή, Κουκούτσι Αροδάκινο. Αυτή είναι η Ελλάδα των παραγόντων των δημιουργών. Αυτή πρέπει να αναπτύξουμε. Τον αργανων αυτόν. Αερολα... Αερολογία, αριστερή, δεξιά, ο... Ο. Ο... οτιδήποτε γιατί είναι εύκολη. Ποιο θα μα τα είστε στα επόμενα χρόνια. Όλοι θέλουμε. <Τε>... Θέλε! <laughs> θέλουμε εκατοντάδε χιλιάδες τέτοιου ανθρώπου. <laughs> Θέλουν μια μαζική μετατόπιση ανθρώπων, επαγγελμάτων, θέσεων εργασία, επιχειρηματικότητα συφαλίων προς νέους ανερχόμενους δυναμικούς τομείς οι οποίοι μπορεί να δώσουν κοινωνικό πλούτο να στηρίξουν και τη σύνταξη των ανθρώπων και την επένδυση στη νέα γενιά Δεν γίνεται Όλοι θέλουμε την πίτα να έχουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι Πρέπει να την αναπτύξουμε αυτή την πίτα Δεν είναι δεδομένη Η πίτα μετά να νοικήσει Ποιος θα μας δανείσει δανεί. Και δεν θέλουμε για τους όρους των δονηστών Και καλά κάνουμε Ωραία πες τι να κάνω Το τι να κάνουμε είναι το θέμα. Από κουβέντες και όλοι ξέρουμε. Η αριστερά απαντάει στο τηνάκα. Άσε να... τώρα την αριστερά για την κολυσία. Όχι, <ρχε> και αυτή η διάμορφο. <χε> Πρέπει να καταλάβεις το βαθύτρο πρόβλημα που έχει σήμερα η ελληνική πραγματικότητα. Όλοι που φωνάζουν <στον> ακούσει <lakes> τους δημοσιογράφους, Και ρεπούνε ο Το <στον lakes> σκοτώ στη μάτα του. <στον reservations> Όλα τα <στον Nah��> του lifestyle να πούμε, βγαίνουν τώρα και κάνουν τους Πες τη φούσκα μέσα για αυτή. Το βαθύτερος φόβος μου είναι αυτός. Αν υπάρχουν οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, παραγωγικές δυνάμεις, να βγάλουν τη χώρα από την κρίση αυτή, να βγούμε σε ένα καινούριο δρόμο, υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις. Ή και η κοινωνική διάταξη και η πολιτική διάταξη αναπτύχθηκε μέσα στη φούσκα και ονειρεύεται την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, που είναι ανέφεκτη, παντελώς ανέφεκτη. Ή θα κάνουμε ένα άλ Πώ μια καινούρια Ελλάδα, Προς τον πατριωτισμό του Made in Greece να γίνουμε ένα κανονικό Ευρωπαϊκό κράτος να μην κύλουν όλοι από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό είναι το στίχημα το μεγάλο. Θα το κάνουμε. Πολιτικό αερολογία να βάλει αριστερο δεξιά τη πλάκα. Διότι όλη η πολιτική διάδραση είναι μια μέρο τη Όλοι, από τα αριστερά στα δεξιά, από τους πάνω μέχρι του κάτω. Είμαστε για το δημοσιογραφικό και υπάρχει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώ τη το θέμα. Διαφορετικά θα φτάσουμε στο σημείο που λέει μεταφορά ο λένε, υπάρχουν να μην μπορούν. Και κάτω να μην θέλουν, δηλαδή σε μια κρίση κατάρευση χωρίς προπτική. Και δεν είναι μόνο το ζήτημα πάει μια βουλή η οποία θα βγάλει η κυβέρνηση και αυτό δεν το δώσει. άμα είναι αυτές οι δημοσκοποίησει, είναι φυσικά ότι βαδίζουμε σε πολιτικό ατύχημα. Όλε οι ηδησίε θα έχει κάνει ο γενικό λόγο θα πάνε επανεστράφει. Δηλαδή, ωραία λέμε τώρα ανάλογο και υπάρχει ποια θα κάνει τη δουλειά. Πρέπει να βρει κάποια κάνει τη δουλειά. Υπάρχει ή φοβάται. Υπάρχει φοβάτε! Εάν είναι μια αριστερά τη φούσκα, δηλαδή με διαρκώς μια αν, αναδιανομή αποσυνδεμένη από την παραγωγή από την παραγωγικότητα μια αναδιανομή βασισμένη στα δανεικά δεν χρειάζεται καμιά αριστερά μπορεί να τον κάνει και ο Καμένος που λέει ο λόγος σε αυτή τη δουλειά μια χαρά ή μπορεί να μην χρειάζεται καν πολιτική να την κάνει ένας τεχνοκράτης, να μοιράζει λεφτά δυστυχώς όμως δεν υπάρχει εγώ στο λέω αυτό που κάνω αγώνα κατά του φόβου και επειδή ένας παλιός μου που τον λατρεύω. Ο Λαοκράτης ο Βάσης μου εδώ ένα βιβλίο, ήρθε εδώ, ε. Ναι, ναι ήρθε εδώ και είπε να το δώσει στο Μίμι, <laughs> να το διαβάσει εμβριθώς. Λαοκράτης Βάσης, μορφή. Άνθρωπος που φυλακίστηκε, αγωνίστηκε, μεγάλος φιλόλογος. Λέει, χρεοκοπία της μεταπολίτευσης. Και έχει ένα πολύ ωραίο μπροστά, που λέει, για το φόβο, είναι του, του Σεφέριος, τίχος τώρα δεν το βρίσκω, που λέει, πώς πέσαμε στο του φόβου λαγό Το Πρέπει να του φόβου Λοιπόν εγώ λαοκράτη Φοβόμουνα Όλη την προηγούμενη δεκαετία Δεκαπενταετία Όταν οι πολλοί έτρεχαν Με μέθηκε και ευφορία Προς μια κατεύθυνση Φούσκα που την είπαν σύγκριση με την Ευρώπη Και προσπαθώ Που την είπαν σύγκριση με την Ευρώπη Και προσπαθώ να είμαι άφοβος Και κουλ cool, τώρα Που οι πολλοί... Τράχουν πάλι με το ποδοβαλιτό τους να ισοπεδώσουν τα πάντα. Όμως, πρέπει να αγωνιστούμε κατά του φόβου, αλλά και ο φόβος φυλάει τα έρημα οι πρεβεζιώτες, οι πυρώτες, σοβαροί άνθρωποι αυτοί. Ο φόβος φυλάει τα έρημα. Και οι φόβοι μου, σας λέω, έχουν μετατοπιστεί. Είναι πέραν της πολιτικής αερολογίας των ημερών, διότι εγώ είμαι μαρξιστής. Ωραία όλα αυτά, οι θεσμοί, η θεσμή, το μεταπολίτευ αλλά εν αρχή είναι τι η παραγωγική βάση η σχέση παραγωγής το ελληνικό μοντέλο καπιταλισμού και δεν είναι οι θεσμοί, το ήθος, εντάξει αυτά. Όλα, το ελληνικό μοντέλο καπιταλισμού όπως διαμορφώθηκε σιγά σιγά επί δεκαετίες με επιτάνχη στα τελευταία 15 χρόνια βέβαια τα τελευταία ίσως 30 ή 15, την έχει σχέση απλώς στα κόμματα είναι. αυτό το ελληνικό μοντέλο καπιταλισμού η αναπαραγωγή το απαιτεί όλο και περισσότερο α Τα κόμματα από τα αριστερά ως τα δεξιά από τους πάνω έως τους κάτω εμπλέκονται σε αυτή την αναπαραγωγή του μοντέλου του καπιταλισμού είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουν. Είναι μέρος δηλαδή μιας αναπαραγωγής ενός συστήματος ακόμα και τα αριστερά κόμματα είτε κυβερνητικά είτε μη κυβερνητικά. Τι κλειδίσουν και επιστρέφουν. Τώρα μπορείς να πάρεις τη γνώση που χρειάζεσαι εκεί που ζεις. Τώρα, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, ο Δήμος σου έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει κέντρα διαβίου μάθησης, ώστε να σου προσφέρει τη γνώση που έχεις ανάγκη. Γνώση που είναι χρήσιμη στη ζωή σου, στη δουλειά σου και όχι μόνο. Από ξένες γλώσσες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εως επιχειρηματικότητα και συμβουλευτική οικογένειας. Για να γίνουμε πιο δυνατοί, πιο ανταγωνιστικοί, εμείς και η οικονομία μας. Τώρα ξέρεις, Μάθε περισσότερα στο www.step.gov.gr Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Flash 96 Η ώρα είναι 10 και μισή. Συντομή ενημέρωση από τον Flash 96 σε τίτλους ειδήσεων. Σε νέα συνάντηση καλεί Άννα Διαμαντοπούλου τους ναυτεργάτες κάνει λόγο για διάλογο μέχρι την τελευταία στιγμή. Επιμένει στη 48ωρή απεργία, μεγάλη τρίτη και μεγάλη τετάρτη η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Σε ετοιμότητα τα κομματικά επιτελεία Εν αναμονή της ανακοίνωσης ημερομηνίας των εκλογών Τη Μεγάλη Εβδομάδα η ημερομηνία Τονίζει από την Κύπρο ο Λουκάς Παπαδήμος Μουσική Λάθος ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη Το 2001 λέει όλη η Ρεν Εφιστά την προσοχή των Ευρωπαίων ηγετών Για τη μελλοντική επέκταση της Ευρωζώνης Προκειμένου να αποφευχθούν οικονομικές κρίσεις Δεν είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα θα αποφύγει τη χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ, επισημένει στη συνέντευξή η Κριστίν Λαγκάρτ. Μουσική Στις 2 το μεσημέρι από το πρώτο ο Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κιβία του αυτόχειρα συνταξιούχου φαρμακοποιού Δημήτρη Χριστούλα. Αναστολή χορήγησης φαρμάκων με πίστωση στους ασφαλισμένους του ΕΟΠ. Έως τη μεγάλη τετάρτη από τα φαρμακεία της Αττικής διαββεάωσις μέσω του φλaż ότι έως τη μεγάλη Πέμπτη θα έχουν εξοφληθεί οι οφειλές. Μουσική απεργία σήμερα και άπρετε των εργαζομένων στους χώρους υγειονομικής ταφής απορίματα τον 24 ωρια απεργία τη μεγάλη δευτέρα. Μουσική απεργία πինας από σήμερα έως και τη μεγάλη παρασκευή των σοφρονιστικόν ιμπάλλονε εξω από τα γραφείο της οσμοσπονδίας τους στο Κοριδαλό. Μετά από μισό αιώνα, η Κουβανή γιόρτασαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Η αργία δόθηκε μετά από επιθυμία του Πάπα Βενέδικτου, ο οποίος είχε πριν από λίγες ημέρες επισκεφθεί την Κούβα. Έφυρος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 25 βαθμίστη στην Αθήνα και την Πάτρα, 19 στη Θεσσαλονίκη. Αληθινές ιδήσεις με την υπογραφή του ΦΛΑΣ 96. Το δικό σου ραδιόφερμα. με τον Νίκο το ξυλούρι αλλά είναι μέσα στη δισκοθήκη πιστεύω δεν το βρήκε η ζωή τι να κάνει και αυτή έχει εδώ μια γυναίκα ηρωίδα για, για όλο για όλα. το σταθμό για όλο το σταθμό λοιπόν είναι με τον uh, Παπαγιωάννου mm. τον Γιάννη φαντάσου δηλαδή τον Ρεμπέτι ας πούμε και τον Θανάση Σκορδαλό μια μεγάλη μορφή της κριτικής μουσικής εκπληκτική απόδοση mm. κάποτε τους άκουσα αυτούς ε, ήταν η πρώτη χρονιά που χαίρεται στην Αθήνα κάτω στην tdδερψιθέα τραγουδούσε το Γιάννης ο Παπαγιώργος. Με το, στο σκολδόλο. μια μεγάλη μορφή της μουσικής, ε, ίσως η μεγαλύτερη μετά το Οι είναι πια έτσι κάνει, βλέπεις, έχει μια ε, και είπες, τώρα, Νίκο το κάνει και στο κέντρο της αθήνας στην ουρανία να πουλάει στίνα πηγαίνουμε όλοι εμείς που έχουμε εφθνική κριτικά να πού να δούμε Όλο διαδήλωση το κέντρο της αθήνας κλειστό το κέντρο της αθήνας το κάψανε το μαγαζί το σπασανε το μαγαζί τις μες στη στοά αυτή είναι η Ελλάδα ε? Κλείνουμε και η λιμάνια δεν θέλουμε να να γίνει φωνάζουμε κάνουμε, χτυ, χτυ, χτυ, χτυπάμε τα μας Ποιος θα παράγει Ή αέρα κοπανιστό θα μποτηλιάρουμε διαρκώ. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα ή τον εκλογών τη επόμενη δεκαετίας για την Ελλάδα. Και επειδή το λέμε ένας ακροατή γιατί έχουμε σοφούς ανθρώπους α πούμε, ξέρει ότι πάντα καλούμε όσοι έχουν κάποια καινοτομία, όσοι ανήκουν στην Ελλάδα της αριστείας να μα δίνουν θετικά πρώτη. Δυο πιτειάδε εδώ. Θρασύμβουλο. Θρασυμβούλου, λέει, να σου διαβάσω τηλέ στη συνέχεια του. Τι πιτσιρικά κάνει μια σούπε επιχείρηση και στο Λονδίνο και εδώ. Λοιπόν, του ρωτάνε, τι θα συμβουλευετε ένα νέο που σπουδάζει ή αναζητά εργασία, ακού τι λένε αυτή. Αμέσως όμω θα πει αυτό που μα ακούει. Δε, παι, παι, παι, παι, παι, παι, παι. Δεν γίνονται αυτά ναι, δεν γίνεται παιδί αυτό το σπίτι να κάθεται θα κοιμάτει μέχρι τι δύο το μεσημέρι, θα κάνεις μια βόλτα στο σύνταγμα, ότι είναι ανακισμένο και εντάξει είμαστε φτισμένοι όλοι και περιμένεις να διοριστεί. Απου τι λέει. Να ξεκινήσει, λέει, μια επιχείρηση το συντομότερο. Να βρει ένα παιδί που και στο οποίο είναι καλό να σχεδιάσει τις χινήσεις του να σκεφτεί το καινούριο ή το διαφορετικό που θέλει να κάνει να βρει έναν συνεργάτη που πιστεύετε και να ξεκινήσει και να μην φοβάται την αποτυχία έτσι τι όμορφη λέει ο, ο <σκεφτεί> <σκεφτεί> <ναι. σκεφτεί> δε πιτσιρικάς δεν πιτσιρικά ρε είναι δεν λέω ότι όλη η νεολαία θα κάνει αυτό αλλά πρέπει αυτό το έστικτο της δημιουργίας το έστικτο του αγώνα της ζωής το έστικτο του επιχειρήν της εύλογης ανάληψης ρίσκου αυτό πρέπει να αναπτύξουμε Όλη μέρα, ποιο θα παράγει κοινωνικό πλούτο. Το ίδιο και η μεγάλο ασκήνταξι. Βολεύτηκε, ας πούμε, σιγά σιγά, και έργο τη κατάρηστο, σιγά σιγά είναι αυτή η αργή βύθιση Μετατοπίστηκε σε τομεί μη διεθνώ ανταγωνιστικούς Είτε είναι οι τομεί που κατακανόνε οι κρατικό δίτυο χωρίς πάντα εννοώ πειό το κρατικό δείο χρειάζεται ας πούμε ε, και αυτό και αυτό. Έτσι. Είτε σε τομεί, α το πούμε, έτσι, που έχουν υψηλά κέρδη και μικρό ρίσκο Αυτή είναι η μεγάλη αλληλαδή αυτή είναι η μεγάλη μετατόπιση. Άρα το δήμα. Δεν είναι απλώς ανασυγκρότηση τη ανάπτυξη που λέω, είναι αν θα υπάρξει μια ιστορική κλίμακας αναδιάθωση του ελληνικού καπιταλισμού. Ποιοι θα η ποιο ιστορικό κοινωνικό και πολιτικό μπλοκ, αυτό είναι ένα μεγάλο δήλωμα. Θα είναι ας το πούμε, ένα ιστορικό κοινωνικό μπλοκ δεξιό, κέντρο δεξιό δεξιό, θα είναι ένα ιστορικό κοινωνικό μπλοκ με γεμονία κέντρο αριστερά, αριστερά, πούμε έτσι αλλά παραγωγική αριστερά, όχι του αέρα πατέρα ας πούμε αυτό είναι το βαθύτερο μυστήριο που έχουμε τα επόμενα χρόνια στην αυτός είναι ο διπολισμός μια ανοιχτή διπολική αναμέτρηση ταυτόχρονα πάντα στα πλαίσια της δημοκρατίας της συνένεσης, της εθνικής συνενόησης πήρα φορά ας πούμε σε δεν σε αφήνουν να μιλήσεις λοιπόν να πεις, λοιπόν εάν... αυτό είναι το πρόβλημα των εκλογών σε βάθος ψηφίστε ό,τι θέλετε μπορεί... αλλά υπάρξει... θα λέτε ναι. Ποιος θα κυβερνήσει, ποιος θα κάνει αυτή την ανθηγηγή δουλειά και τι θα κάνει. Όχι να μου λέτε τι θα κάνεις τώρα έτσι. Πες τι θα κάνεις εσύ που δεν σε αρέσει αυτό. Εσύ θα πεις τι θα κάνεις. Εσύ τι θα κάνεις. Εάν εγώ άβελα το πρωί πω, άσυχτη, και η Μέρκελ και η Λαγκάρ, που την πριν και όλοι Ρέν που πω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, δεν είπε. Όλοι Ρέν να Θα αυτοκτονίσουμε. Θα αυτοκτονίσουμε συλλογικά αυτό είναι το ερώτημα των εκλογών. Και να λέμε ότι ωραία είναι η αυτοκτονία να την εξιδανικεύουμε. Θα αυτοκτονίσουμε συλλογικά. Έχουμε διασχίσει το 60% της κοιλάδας των δακρύων. Μένει ένα 40% να φτάσουμε στη γη της επαγγελίας μια και η μέρη Δηλαδή να προχωρήσουμε σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα παράγει αρκετό πλούτο να στηρίξει τις συντάξεις και τη νέα γενιά. Θα σπάσουμε Θα γονατίσουμε Ποιες είναι οι εναλλακτικές που έχουμε μπροστά μας Να τα παρατήσουμε την Ευρώπη Να παραδοθούμε Στην υποτίμηση της δραχμής Να χάσουμε 70% της περιουσίας μας Να ξαναγίνουμε μια βαλκανική χώρα σαν, Όπως όλες οι άλλες Της Αλβανίας και λοιπά Με τεράστιες γεωπολιτικές συνέπειες Για την ασφάλεια της χώρας και το Κυπριακό Διότι σέρνουμε και την Κύπρο από πίσω Δεν είναι γιατί πήγε ο την Κύπρο. Διότι η Θέλουμε Υπάρχουν οι δυνάμεις κοινωνικές Και εδώ εννοώ και της εργασίας Και το επιχειρήν Υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές Και εδώ εννοώ και της δεξιάς και της αριστεράς Ικανές Να βγάλουν τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο Εννοώ δυνάμεις Στην βγει, αναμέτρησή τους ενώ η δυνάμεις Η χώρα θα βγει από το αδιέξοδο δηλαδή, με όλη αυτή την πολύ Πολυδιάσπαση της Βουλής άρα, Θα αντέκει, θα απορθούν οι σωστές αποφάσεις Θα μπορεί να υπά πρέπει να νādi μου ρίθον εντογήγνεστε το, το ξες τα πια εντογήγνεστε δηλαδή στην ενფერμό προθεβική εξελίξεις τον πραγματόνα ας το πούμε έτσι αλλά πρέπει να έχουμε αίσθηση των πραγματόνα μιλάμε άνθρωπος πώς θες βγεις σαν έναν άνθρωπο από τους α, του καμένους της hellenas τι τι βέβαια αμασίδες ανελεσθεί η καταστροφή τώρα να τα κάνουμε μπαχάλα όλα γιατί θα βγει μέσα από εκεί αη τι σούιπε όπως το έτσι. λέω καταλακεις ο άνθρωπος που έχει και αγωνίστηκε δεν apparatus αλήτες ας πούμε λοιπόν Κοίταξε να δει. Τη γνωρίσει, όταν εγώ λέω δημιουργική καταστροφή το λέω σούμπτέ μου στην οικονομία. Ενούει μια αναδιάρθρωση, μια ανασύνταξη ας το του καπιταλισμού. Αυτή είναι η δημιουργική καταστροφή. Δεν λέει και καταστροφή. Εσύ δεν δέσει και καταστροφή χωρίς να βαθινήσει. Είμαστε πολύ κοντά, ενώ έχουμε διασχίσει την έρημο, είμαστε πολύ κοντά, θα φτάσουμε στη βρήσαρά νερό. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε όλοι μα σήμερα. Και πόσους αγγέλους εξ εξουρανού; Ο τρός σας κοιάσετε Πρέπει ενθερμό Όλοι είμαστε μέρος του προβλήματος Και μέρος της λύσης Με διαφορετικό βεβαίως τρόπο Και κατά ανισο τρόπο Ή θα υπάρξει μια κυβέρνηση Ανασυγκρότησης εθνικής Παραγωγικής ανάπτυξης που λέμε Κοινωνικής συνοχής η απασχόλησης Με ορίζοντα μπροστά Μην μιλήστε, τον Ιούνιο, Εάν δεν Εάν δεν λέξει το λαφενόρο των καυσίμων. Εάν δεν βάλουμε ποσά τα πράγματα, αν κάνεις δεν κάνει τίποτα και όλοι θεωρούμε δεδομένο ότι θα αποτύχουμε Πώς θα στερηθεί αυτή η χώρα. Υπάρχει πατριωτισμός να πούμε, ναι, ρε, εμείς το λέω γιατί μια κρεσμένα συνδικά, θα έχει άνθρωπο. Το είναι σε ένα κρίσιμο τομέα, και μου λέει, τι θα είναι, θα κόψουν τις ρε, σε, να μου λευκία, παιδιά, και δε, είναι δυνατό να μην να Το μισό της λαθρεμπορίου καψίμων που τώρα προχωρήσαν το όμορφη GPS καράδυ για όλου κλπ. Το μισό δεν χρειάζεται κανένα μέτρο και δεν θα χρειαζόταν. Μόνο το μισό της λαθρεμπορίας των καυσίμων. Αλλά όλοι πρέπει να κάνει κίνημα η ισορρεία της χώρας και η αναδιάρθρωση της χώρας. Τώρα κάνουμε παρέλαση γύρω γύρω από το σύνταγμα και λοιπά, όταν μάλιστα είμαστε πάλι του δημοσίου Μασκόβνη, το μισθό, Βολεύει την ονειρεύονται τη συγβέρνηση πασού μια Δημοκρατίας Αυτοί οι οποίοι έχουν πιάσει τα σύδητά και τυχωδιοκτούν, μιλούν ανέφθηνα, εκ του ασφαλού και σου λένε. Αυτό θα κυβερνήσει. Οπότε εμεί μπορεί να κάνουμε πάχαλο να κάνουμε και τη μαγιά μας να διευρύνουμε στο μέσα του ψήφους μας ενώ οι άλλοι θα σηκώνουν το σταυρό του μάτι. Όχι. Όχι. Όχι, αυτό ξεχάσετε το. Δεν θα κάνουμε μια συγβέρνηση πάνω μια μαύρη τρύπα κοινωνική. Όσοι είναι υπέρ του ευρώ Όσοι θέλουν να διασωθούμε Εντός της Ευρώπης και της Ευρωζώνης Είτε από τα, δεξιά, είτε από τα αριστερά πρέπει να λάβουν τις ευθύνες του. Ο καθένας στη δική του προγραμματική κατεύθυνση δε Εδώ δε δε να δε κάνει του τζάμπα δε... μάγια δεξιά και αριστερά Για να λένε τρίχε στον κόσμο Είναι η παλιά τακτική Να λες τον άλλο ότι δεν Αυτό είναι κάτι ψευτοδημοσιογράφη Τα ακούω εδώ Λέγανε πριν ό,τι ήθελε να ακούσει Και χρηματιστήρια λέγανε φούλ Όλοι στη φούσκα των χρηματιστήριών Όλοι στη χρηματοπιστωτική φούσκα Όλοι στη φούσκα των δανεικών Τώρα στο ξεφούσκωμα σύντροφε Τι γίνεται στο ξεφούσκωμα Όταν έχεις 10 χρόνια φούσκα Θα έχεις ένα ξεφούσκωμα άλλα 10 χρόνια. Θα δημιουργήσεις μέσα εκεί Της βάση μιας νέας ανάπτυξης Τα υβρίδια μιας νέας Ελλάδ Δεν χρειάζονται ευρύτερε πλειοψηφίε όμως για να παρθούν κάποιες αποφάσει. Για τελειώσει έχουμε πάλι το ίδιο. Θα ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό το ξαναλόγω. Βεβαίω μπορεί να είναι στην ευρύτερη πλοψηφία και να μην γίνεται τίποτα. Και τι σημασία, κάναμε τον νόμο για τα πανεπιστήμια Δεν εί τι έχει Το θέμα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και το θέμα πρέπει να κινηθεί μια ολόκληρη σε διαφορετική κατεύθυνση. Αλλά σου ξαναλέω. Μην ξεχνά το μάξι μεγάλη καινοτομία τη αριστερά, τη μαξική αριστερά, δεν φερε την ιδέα της βάσης και του πικοδομήματο. Βεβαίω το πικό επηρεάζει δυναμικά πάνω στην παραγωγική βάση. Η παραγωγική βάση πάνω στο δικοδόμα. Αλλά ερχήμα είναι οι σχέσεις παραγωγής. Εδώ πάει η Ελλάδα. Πάσει το καθάσει που πέφτα μια μεταβληση, πιάνει μια παρόλα. Σου λέω το σύνταγμα, θα κάνω την νέα μεταπούτε ή θα αλλάξω. Ξέρω εγώ οι βουλευτές αντί να είναι 300-200 Ωραία, απλούστατο, αυτό να γίνει Είμαι μέσα όλα, μέσα σε όλα Εγώ έχω ολόκληρο σύστημα Δραματικών θεσμικών αλλαγών Που πρέπει να γίνουν τώρα Αλλά, και να πάμε και στη μεταρρύθμιση Στο συντάγματος, αλλά παιδιά Το μεγάλο πρόβλημα Είναι η βάση παραγωγής Θέλω να σας το ξαναπώ χίλιες φορές Ένας Έλληνας Που παράγει άμεσα ή έμεσα κοινωνικό πλούτο � 5,5 άντου Έλληνε. Δηλαδή εργαζόμενος που δεν είναι άμεσα στον παραγωγή, στην παραγωγή πλούτου, συνταξούχου, ανέργου, παιδιά. Ε? Αυτή η σχέση δεν είναι βιώσιμη. Αυτός ο ένας πρέπει να γίνει πιο παραγωγικός άρα επενδύσεις, τεχνολογία, οργάνωση, επιχειρηματικότητας καλύτερο επενδυτικό κλίμα, μεταρθίσει, άνοι, άνοιγμα αγορών, κλειστών προϊόντων και υπερεσιών. Πρέπει να γίνει πιο παραγωγικό να αλλάξει αναλογία, να έχει προστηθεμένη αξία και να έχει καλύτερο μισό. Οι εξυπναδοί της περιβουλγαρίας έτυπα, δεν με λύνουν, διότι εγώ για να τα βγάλω πέρα σαν Ελλάδα θέλω υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Έχω υποδομές, έχω μορφωμένο κόσμο, δεν είμαι Βουλγαρία. Λείπει όμως η σύνθεση αυτή η στε παραγωγική σύνθεση που θα δώσει μια καλύτερη παραγωγική Ελλάδα. Επιχείρηση λοιπόν με υποδήματα και θέλετε λέτε να επικοινωνείτε με συνεργάτες εκτός Αθηνών Μάλιστα, κλασική περίπτωση Λοιπόν, εδώ είμαστε Το Περιστέρι, το καμάρι μας, η δεκαοχτούρα μας Πιάνει τα 80 για πλάκα, δηλαδή πήγαινε έλα Θεσσαλονίκη, το έχει σε 14 ώρες άνετα Τώρα, έχεις πελάτες στο εξωτερικό, sorry Περιστέρι είναι, δεν είναι αποδημητικό Εκεί περνάμε σε άλλη κατηγορία Πούχο, πελεκάνος. πελεκάνος Που όμως τώρα δεν τον έχουμε γιατί είναι αποδημητικό Κατάλαβες τώρα Περιστεράκι λοιπόν Να το τελίξω Υπάρχει κι άλλος τρόπος να φτάσει μακριά Η επικοινωνία της επιχείρησής σου Ότε business double play Με απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλίσεις Αλλά και conex at work Από 45 ευρώ και 50 λεπτά το μήνα Η επιχείρησή σου φτάνει εκεί Που φτάνει η business w play απο τον rote η τιμή περιλαμβάνει πάγιο απλή τηλεφωνική σύνθεσης προϋπόθεση 12 μήνες παραμονή στην υπηρεσία η δημιουργία του teleguarda χαναχτηπούν força bruta luca Καμάτιση δράση κίνηση στον αέρα και δυνατό δυνατόπιν μόλις λίγα εκατοστά πάνω από τα κεφάλια του θεατρών. Ζήστε την υγρή εμπειρία του Φουέρσα Προύτητα όρθι στη σκηνή του Μπάτλνγκον από 16 Ιουνίου και για λίγε παραστάσεις. Εισιτήρια avcd.gr, viva.gr 21840 60. Χίλια εισιτήρια για τι 16 και 17 Ιουνίου με έκπση 10 ευρώ. Μπαίνοντας τα βιολογικά κυριακή μπαίνετε σε έναν ολόκληρο κόσμο γεμάτο υγεία. Γιατί στα βιολογικά Κυριακή θα βρείτε τεράστια ποικιλία πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων στις καλύτερες τιμέ. Θα ανακαλύψετε παραδοσιακά προϊόντα μοναδικής ποιότητας από εξειδικευμένου Έλληνε παραγωγού. οι δεν εδώ εμένει και απλήρει γάμα προϊόντων για ιδικές διατροφικές ανάγκες. Στα βιολογικά κυριακήδιστα θα ανακαλύψετε κύρια λεκτικά του κόσμου όλου τα υγιείνα. Βιολογικά κυριακήδιστα στη λεωφόρο 15 στον άλιμο. Και τώρα ο πρωταθλητής σας παρουσιάζει την προσφορά του αιώνα την κορυφαία συλλογή στην ιστορία του Ολυμπιακού ο πρωταθλητής φέρνει στο σπίτι σας όλες τις τιμιμένες φανέλες του θρύλου περισσότερες από 60 διαφορετικές εμφανίσεις σε μια πολιτελή δημιουργία σε μεταλλική επιφάνεια με τετράχρονη ψηφιακή εκτύπωση υψηλής ανάλυσης από το σάββατο μόνο στον πρωταθλητή περισσότερες από 60 φανέλες της ιστορίας του Ολυμπιακού μια προσφορά μαγική και ανεπανάληπτη μόνο στον πρωταθλητή μην το χάσετε Ποιος ξαφνικά να μην καταλαβαίνει ποιος είσαι Τι του είσαι και αν τον αγαπάς Πως λένε τα εγγόνια του Η νόσος Αλτσκάιμερ προκαλεί μια γενική αποδιοργάνωση στην υγεία Το ζήτημα είναι μπορούμε να την προλάβουμε Είναι κληρονομική Ποιος έχει πιθανότητα να προσβληθεί Υπάρχει θεραπεία και από πού μπορούμε να ενημερωθούμε Κυριακή 8 Απριλίου 3 το μεσημέρι Με την Ευαντελιδάκη Γιατί η υγεία είναι στα χέρια μας Flash 96 Το δικό σου Flash 96. Δε σου μιλήσει Χτύπα τρεις φορές αν κανένας δεν πανεί Έλα να με βρεις Σου παράδεισου τη Έλα για να ακούσεις Της καρδιάς μου τη φωνή Έλα να με βρεις Σου παράδεισου τη Έλα για να ακούσεις Της καρδιάς μου τη φωνή Κύριε, πέφτομαι Διαρκώς στον κάτσο μουτσι Να πούμε σήμερα εκεί Τρυφερό τραγούδι Εμένα που με βλέπετε έτσι Έχω μια βαθιά πίστη Ότι εμείς οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε Πάνω στη στροφή Άσε τον Λαγκάρι να λέει Άσε τον Όλη Ρέν να λέει Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια έκπληξη Γράψτε όπως το λέω Φτάνει να, βάλουμε, το, να χρονομετρήσουμε Τη σκηνή μας Τα επόμενα Τρία χρόνια πρώτα Και μετά αλλά τέσσερα χρόνια επόμενη, ξέρω, δεκαετία Θέλει μια χρονομέτρηση μια πειθαρχία εσωτερική και να βγάλουμε την καλύτερη μας πλευρά. Θα it picks Τώρα όλοι είναι ο και αυτοί η греκοπσάν τον 90. Έπεσε ο σοβιετιανός, κατέρβησε ο κόσμος. Διότι βασίζονταν στη σοβιετιανούς. Ο εκεί οπως τον λένε ο Λίλα που είναι της Νότια, ήταν γραμματέας κομμουνιστής νεολαίας φίλος μου ένας. Ε, <laughs> και χρεοκόπησε η Νότια, όταν έπεσε ο σοβιετιανός, δούλεψε πάλι στη μια τράπεζα μάγκας. Φυσικό στο επάγιμα έπιασε την καινοτομία αυτή που οι Αμερικάνι είχαν βρει με τα κινητά, στρατηγικά στην αρχή, την εκμεταλλεύτηκε και έκανε την έκπληξη Φιλανδία. Υπάρχει μια εκπληκτιση για την Ελλάδα. Πιστεύω βαθύτερα σε αυτό. Μέσα από όλα τελικά θα τα καταφέρουμε. Ρεαλιστικά από την Ευρώπη <coughs> τι μπορούμε να περιμένουμε. Από την Ευρώπη αν έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, ισχυρή όμως τη σοβαρή, που θα κάνει τα πάντα. Α έτσι να δείξει ότι κάνουν μια σοβαρή προσπάθεια μπορεί να πάει και να τους πει ότι θέλω άλλο ένα χρόνο ας το πούμε έτσι παράταση δύο χρόνια της δημοσιονομικής προσαραμογής να μην είναι τόσο βίαιο το ξεφούσκωμα, ας πούμε, αλλά θεμελιωμένα ότι κάνουμε κάτι ότι ας το πούμε έτσι αντί να κόβουμε οριζόντια μισθούς και συντάξεις ας πούμε περιορίζουμε μη παραγωγικούς τομείς μη ανταποδοτικούς προς τον πολίτη του δημοσίου ή αυξάνουμε τα έσοδα κάνουμε μια προσπάθεια ή βάζουμε τις πρώτες για νέα ανάπτυξη. Δεν άλλο. Ας πούμε, το πρώτο στόχος είναι να των τραπεζών να ανοίξουν γραμμές ρευστόρτε από την Ευρωπαϊκή Ιδρυγή, Τράπεζα προς την πραγματική οικονομία και αν τα καταφέρουμε με τον Ολάνου που συμπίτουν και εκλογές και δημιουργεί μια ανακατάταξη στην Ευρώπη λόγω της κρίσης. Ο σύνοχώ πια είναι η κρίση. Θα μας βοηθήσει, Είτε... Ο, είναι ο... Η Είτε... ο κάτι θα κάνει, δεν θα γίνει Μπορούμε να φέρουμε ένα ρήγμα στον άξονα της δεξιάς Μέρκε τη να πάρουνε πάνω τις σοσιαλιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να πετύχουμε ένα ρεαλιστικό αυτό που λέμε ένα αναπτυξιακό ομόλογο, αναπτυξιακό ευρωομόλογο για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ανάπτυξη και συνοχής που θα φέρει η απασχόληση. Αλλά πρέπει εμείς πρώτα να κάνουμε κάτι. Μη Πρέπει να αρχίζει όλη η κοινωνία να δουλεύει σε ένα διαφορετικό ρυθμό. και μπορούμε; ρε. Κοίταξε τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, πόσο παραγωγή, πόσο δημιουργία. Το κράτος τους καταστρέφει. Εκτός Ελλάδας στον Εκτός Ελλάδας θριαμβεύουν οι Έλληνες. Άρα θα τα καταφέρουμε. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε. Ας πούμε και η Αριστερά στην οποία εγώ αγανήκου. Δεν μπορείς να θες ευρώ. Όταν, στη, όταν ψήφιζε ο Κίρκος και ο Ηλιούτ την είσοδο στην Ευρώπη, ψηφίστηκε να καταρρυθμίσουμε. Ποδίζει Έπεξε αυτό ένα ρόλο στο να σαρωθεί Κρατικοδίαιτη η δασμοδία η ελληνική βιομηχανία. Όταν η αριστερά ψήφισε μαζί με την Νέα Δημοκρατία για το Πασοκ, τη συμφωνία του Μάστρι δηλαδή το ιδρυτικό σύμφωνο του Ευρώπου ψήφισε την εχώρηση τη ομοσματική μας πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Δητρέπεσα. Ψήφισε την, ε, την απαγόρευση, ας πούμε, την, την, μάλλον τη δυσκολία μας να ψήφισε ότι το έλλειγμα 3% ψήφισε αριστερά και το χοντρά μα 60. Δηλαδή δεσμεύσεις δεκαπλάσια από, από αυτές που προβλέπουν οι δανειακέ συμβάσει. Άρα η αριστερά δεν μπορεί να λέγει η Ευρώπη δωρεάν γεύμα, δεν σου δεν γίνει δωρέα γεύμα. Και το Ευρώ δεν είναι ένα ουδέτερο νόμισμα ανταλλαγής, είναι συμπίκονση σχετισμών. μιας Ευρώπης δεδομένη. Έχει έντονο το άρωμα του Μάρκου το ευρώ, Είναι η ισορροπή που διαμορφώθηκε μέσα σε δεκαετία. να λέσει ότι θε. Αλλά τα κοινούρια τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Δανία, ακόμα και της Ιπανία, δεν μπορούν να πάρουν απόφαση ότι θα σε ταρίζουν με δανικά χωρί όταν απόδοση. Εκα... Θα σου χαρίσουν το άλλο που θα γίνει, θα σου χαρίσουν το μελύτερο μέρο του επίσημου χρέου μέσω αναπραγματισμού του. Δηλαδή, κουρέψαμε 75% το ιδιωτικό χρέος ενώ προ τι τράπεζε, και λοιπά, έχουμε δίκες βέβαια αυτέ ημέρε, πρέπει να ακουρευτεί. Και το επίσημο χρέος, δηλαδή, τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Ιδρική Τράπεζας και του κράτους Και αυτό θα το κάνουν. Αλλά φτάνει εμείς να είμαστε σοβαροί, να αρχίσουμε να φέρουμε αποτελέσματα. Αν όλοι φωνάζουμε και δεν κάνουμε τίποτα, πώς θα γίνει. Αυτό είναι το βαθύτερο πρόβλημα των εκλογών. Είτε θα ψηβίσετε δεξιά, είτε θα ψηθεί στην Πασόκου, νέα... Αυτό να το ξέρετε, δεν το ξεπερνάτε αυτό το πρόβλημα. Μην αυτού που σας εξαπατούν και εξαπατούν και τον εαυτό τους να του θεμωρίσετε τι εκλογέ. Μη θέλετε διαρκώ να σα λένε αυτό που θέλετε να ακούσετε. Ακούστε μια τελευταία φορά Εγώ δεν έρθα Δεν επέστρεψα στην πολιτική Με ευχάριστο τρόπο Όταν εδώ ήμουν σε αυτό το στούντιο Και με πήρε από μανδρεύω Και μου λέει εμείς πρέπει να, σύν, να επιστρέψεις την πολιτική Επί 13 χρόνια έλειπα Λέω κοίτα φίλε Εγώ δύο πράγματα θέλω να, να προσφέρω Αν μπορέσω Να σας πω ότι έρχεται Ο καταραμένος συγχρονισμός όλων των δαιμόνων Της ελληνικής οικονομίας Σε με την παγκόσμια κρίση που έρχεται. Σος, το έκανα δέκα χρόνια κάθε χρόνο, ένα βιβλίο, συνενδέξεις, ομιλίες, διαλέξεις, μαθήματα, έκανα διάολο στον πατέρα. Και το δεύτερο, όπως είπα, δεν τραβάει αυτό το πολιτικό σκηνικό της μεταπολίτευσης Πασόκα αριστεράς. Χρειάζεται μια ανασύνθεση, χρειάζεται μια νέα εδρητική πράξη. Το Πασόκ είναι μέρος του προβλήματος, αλλά είναι και μέρος της λύσης, εφόσον μεταξελιχθεί σε μια νέα κέντρο αριστερά. Το ίδιο συνέβη με όλου του πολιτικού σχηματισμού. Ήθε μια κυβέρνηση της δεξιά ισχυρή ή μια κυβέρνηση γιατροαριστερά, αριστεράς Πρέπει να επιστρέψουν τη λογική των συμμαχιών των συγκεκριών δυνάμεων. Σε προγραμματική βάση. Όχι του αέρα κοπανιστούν να λέμε, μια άλλη Ευρώπη. Σε ένα άλλο κόσμο, με άλλους ανθρώπους. με άλλη πολιτική στον άλλο κόσμο που θα πάσει και τα μεγίνει σύνδεφο. Αυτή είναι μεταφυσική, είναι πολιτική θεολογία. Δεν έχει καμιά σχέση με την αριστερά. Με αυτές τις χέσει ζητώ στον κόσμο να με ψηφίσει ω για τελευταία φορά. Διότι και εγώ είμαι σκηνιά του, ήρθα για μια ορισμένη αποστολή πρέπει να επιστρέφουμε στο άρωτρο κατά καιρού. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι κανείς συνεχώς πάνω από 10 χρόνια στην πολιτική. Πρέπει να ανακυκλώνεται. Πώ το κανένα σε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, ότι πάντα θα είμαστε πολιτικοί με υψηλό επαγγελματισμό στη γνώση, στο είθο, τη συνέπεια, αλλά ερασιτέχνε. Όσον αφορά τη διαχείριση του προσωπικού μας χρόνου. Ναι, Δεν λέει όμως που πάμε με 25 πολλού και πρωι ρωτάει ο άλλο τη Βήντα Θα πάω. Ο κόσμος ξέρει έχουν γιατί έχουν τη είναι τεράστια πελατειακά συστήματα. Θέλω να τιμωρήσετε αυτούς που σας διευκολύνανε, διότι σε έκανε σε μια μεγάλη θέση, ξέρω εγώ, Εντάξει. Αλλά λες δράση, όταν το κάνουμε αυτό φανταστείτε Να το χτυπήσετε στις εκλογές Να ψηφίσετε ανθρώπους Να ψητάξετε να ψηφοδέλετε όπου και αν, όσο γίνεται Να κάνετε και εσείς μια αξιολόγηση Σε πρόσωπα, σε ιδέες, σε πρακτικές Να αξιολογήσετε Εν ανάγκη να ξυλώσετε και γαλόνια Θα ξυλοθούν πολλά γαλόνια σε αυτές τις εκλογές Όχι όμως με το θυμικό Αλλά με τη σκέψη, με τον ορθολογισμό Όχι να χτυπάτε αυτοκαταστροφικά τα Δεν μπορούμε να ξηδανικού με το πρόβλημα του αυτόνικοί μα λύσει. Ανθρώπου που δίνουν λύσεις, εσύ, ανθρώπους που δίνουν λύσεις Ρεαλιστικές Ακριβώς. Και διεξόδους ρεαλιστικές Ακριβώς Γιατί με αερολογία αυτή μα οδηγεί θα φτάσει μια εερολογία. Λοιπόν, πέ στον άνθρωπο πως μπορεί να σε βοηθήσει, θέλει να σε βοηθήσει, τι μπορεί να κάνει, λέει. Γιατί με εγώ και δεν έχω ούτε ακρολογικό και ούτε εκλογικό ελικό. Αν ξέρω εγώ σου το ίδιο. Με το μέλισ Ή το τηλέφωνο του γραφείου. Λοιπόν το mail του αντρουλάκης παπάκιμιμιμις.gr 764945 Είναι το γραφείο σου. Ναι λοιπόν κύριε Ξάντης Εγώ λοιπόν δεν κάνω τίποτα από αυτά που κάνουν τα κλασικά Αλλά να μιλήσω με ανθρώπους μιλώ Δηλαδή να με καλέσει Να πω να είναι δέκα άνθρωποι να, να συζητήσουμε θα πάω Ωραία λοιπόν Να κάνουμε και την κλήρωση σιγά σιγά Λοιπόν για να ανθρώπους. σου λέω δεν φοβάμαι τη β' αθενών Παρά ότι είμαι ο μόνος που δεν είναι υπουργός στο ψηφοδέλτιο <laughs> Διότι ο κόσμος θέλει μετεξέλιξη του πασόκου. Προς κάτι και όλων των κομμάτων. Βάζω όλων των κομμάτων. Τι του καθένα στο δικό του πεδίο και είναι νέα δημοκρατία. Είναι, δεν μπορεί, Τα ιστορικά ρεύματα δεν εξαρνούν. Στην Ελλάδα θα υπάρχει δεξιά δεξιά Θα υπάρχει αριστερά Είναι ιστορικά ρεύματα εγκεγραμένα Στο DNA του ελληνικού λαού. Απλώς πρέπει να μετεξελιχθουν με τι προκλήσει εποχή. Λοιπόν το λάδι, ξέχασα το λάδι. Ε, βρέ, τα βιβλία. Η παρακλήρωση. Ελάτε λαδογευτείτε. Κάτω στο στάδιο στουρίσιμα. Είναι το Φεσβάλ Ελαιωράδου Ελιάζα. Ούτε μια συνταγή έβαλε στου ανθρώπου σήμερα. <laughs> Κρίμα και είναι μεγάλο εβδομάδα. Ωτι κύριε λέει, λέει ο υψαλμή του Ιόβου. Θέλει διαβάσει του υψμού. Το Ιόβ δεν έχει διαβάσει ποτέ, Συγκλονιστικούς Αλλά και ο Χριστός επί του σταυρού τι λέει, τον πγαίνει το παράπονο. Μέχρι και ο Χριστός Πατέρα είναι να τι με εγκατέληψε. Ακόμα και ο Θεό, α πούμε. Σου λέει το παράπονο, σου λέει αρέσει, πού με στέρνεις να με φάνε τα πούμε Λοιπόν την κλήρωση δεν έχουμε καθόλου Τη χρόνο αγάπη μου καλό πάση ανάπτυξη Λοιπόν ανάχουμε. περίμενε, περίμενε λοιπόν. καλό βόγι που λέμε, αλλά λέει θα συναντηθούμε στα και το θα μας γδάρουν Πότε ζωντανός. θα, <laughs> πες μας τρία, τρεις αριθμού Τρεις Αψεκδώς Καστανιώτη Έτσι κάνουν όλες ό,τι θέλουν να μας διαλέξουν θέλουν όλες. Και οι τρεις επόμενοι Κόκα Λουρανία Γεωργόπλης Παναγιώτης Και Γεωργό, να και τον τελευταίο Δημητροπούλου Άννα Θα πάρουν Εκεί μόνο στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Και στην κατοχή Μανώλης Τελοποννήσιος Μια ηρωική μορφή Κάποτε συναπατηθήκαμε σε αγώνες Στα λιμάνια Λοιπόν, μετά τη σειρά της θα ξαναλέμε τώρα πια μαζί. Είναι... Ε... Καλή. Έρχομαι μες στη Μαρίνα. Είναι καλύτερο. Είδηση. Λοιπόν, καλό πάστα. Καλές γιορτές. Θα τα καταφέρουμε. Θα φάστερε. Σαββατοικήρια κό.